Σήμερα έχουμε μαζί ε, δύο Θεσσαλονικιούς και ένας εγώ τρεις. Το ενδιαφέρον στοιχείο και των τριών μας είναι ότι αφήνουμε την πόλη μας, brain drain εσωτερικό και ερχόμαστε να εργαστούμε στην Αθήνα. Φανερωθείτε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρεσβύτερο της παρέας, τον φίλο μας τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη. Ναι, εγώ έφυγα στα 18 μου από τη Θεσσαλονίκη, Έχοντας γερμανικό σχολείο τελειώσει κατέληξα στη Γερμανία, έκανα δέκα χρόνια εκεί. Ε, όταν γύρισα ήθελα να ασχοληθώ πληροφορικάριο σών πλέον, με κάτι το οποίο είχε να κάνει με εικόνα, γιατί μεγάλωσα στα σινεμά. Ο παππούς μου είχε σινεμά στο αμήντιο το 1955. Οπότε η ζωή μου είναι λίγο σινεμά παραντίζω, παιδική μου ηλικία. Ε, έκανα πληροφορική, αλλά ήθελα να κάνω κάτι με εικόνα. Εκείνη την εποχή, λογιστικέ εφαρμογές μπορούσε να κάνεις, το 89 που γύρισα. Οπότε, ε, βρήκα έναν τομέα, τη διαφήμιση, και για 10 χρόνια δούλεψα διαφήμιση. Δηλαδή, το σμαθέανα με ηλεκτρονική σελίδοποίηση. Οπότε, δούλεψα με δημιουργικούς ανθρώπου, με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να πω, γιατί έμαθα πολλά πράγματα. Πήγα σε και θυμάμαι, στον παρατηρητή στις εκδόσεις τότε και το ρώτησα τον Σαραντόπουλος. Σαραντόπουλος. Ναι, το ρώτησα, τι να κάνω εδώ, μην τεσοπάουν. Εσύ μου λέει, παιδάκι μου, πάρε το ονοματιόν σου και πήγαινε Αθήνα, ας πούμε. Τέλος πάντων, ήρθα εδώ πέρα, έκανα... Στην δούλεψα και σε δύο εταιρείε, η αλήθεια είναι. Ε, αλλά και σε μία, μάλιστα, κάναμε ευρωπαϊκά προγράμματα με πολύ μέσα, και ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά σε πειραματικό στάδιο. Τότε, αυτά έλεγα και στο φίλο μα εδώ έξω, υπήρχε το CDI, το CD Interactive, πιο πριν από το CD-ROM. Να φανταστεί, η Φίλιππ το έχει βγάλει πειραματικά. Εδώ ο φίλο μα, ο Χολίπ, ο Νικόλα, είναι 27-28 χρόνια, ούτε, ναι. ούτε, ούτε τα έχει αγγίξει ποτέ, ναι, δεν τα έχει Ναι, τα CD-ROM πρόλαβε, α πούμε, αλλά το CDI αποκλείεται. Τέλο πάντων και ε, ήταν μια ωραία περίοδος έτσι λίγο ε, pioneering πούμε με την έννοια ότι ξέρεις οι γραφίστες λέγανε βαρύ το, ε, το χρώμα εμείς λέγαμε βαρύ το data οπότε είχαμε ένα θέμα λεξιολογίου ε, και τα πρώτα δέκα χρόνια δουλέψαμε πραγματικά πολύ διαφήμιση ε, γραφιστική δηλαδή κυρίως και σαν εκπαιδευτές αλλά και σαν υλοποιητέ. Εποχή. Εποχή 91 με 2000 περίπου Ωραία, άρα την Ολυμπιάδα την προλαβαίνεις με αυτό το καπέλο Την προλαβαίνω με τα websites The websites. Ε, ήδη από το 93 ξεκινήσαμε με websites Web pages τότε να, ναι. Γιατί δεν υπήρχαν websites Τα web pages Θυμάμαι είχε έρθει η Intracom να κάνει σε εμάς ένα web page γιατί δεν ήξερε τι είναι web page ε, εμείς κάτι καταλαβαίναμε από πολύ μέσα ε, και ε, δουλέψαμε πολλά web pages και την εποχή και το κτηματολόγιο και το νοσέ και τον νοπέ και το, και το Αθήνα 2004 ξεκινήσαμε το εκπαιδευτικό και το σεντεφόπ το σεντεφόπ βασικά ήταν ο πρώτος μας μεγάλος πελάτης για website πλέον είχαμε μια παύση, ο λευτέρης εσύ έχεις λιγότερα χρόνια ε, Εγώ δηλαδή, ήρθα... το 1991 μιλάμε αχαρό. είναι μικρότερος. Σωστά, σωστά τι προστατευέσει, είμαστε 33 χρόνια. Ναι, εγώ ήρθα με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνε το 2004 που έγινε στην Αθήνα. Είχα μια προγενέστερη εμπειρία γιατί ως δημοσιογράφος είχα καλύψει το 1996 στην Ατλάντα και το 2000 στο Σίδνεϊ του Ολυμπιακού Αγώνε. Είχα κάνει ένα training πάνω στο κομμάτι μεγάλες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων πριν από το Σίδνεϊ, οπότε με βοήθησε ώστε όταν ήρθε η στιγμή να απασχοληθώ στο κομμάτι αυτό για τη διοργάνωση του 2004, είχα κάποια πάνω, παραπάνω κανότες από κάποιους και έτσι μπόρεσα και συνδέθηκα με αυτό το μεγάλο γεγονός που ξέφευγε από τα όρια του αθλητισμού το 2004, που άλλαξε και την Αθήνα, κυρώλεκτικά και μεταφορικά έγινε ήτανε πάρα πολύ Ωραία εμπειρία για όλους όσοι συνδεθήκαμε με αυτό. Δούλευσα λοιπόν στην Αθήνα τότε για το 2004 για τους Ολυμπιακούς και στη συμπορία ουσιαστικά μετά μου δόθηκαν ευκαιρίες και αφορμές και ξεκίνησα επαγγελματική δραστηριότητα και μετακόμισα οριστικά στην Αθήνα. Αν και πάντα κρατούσα και προσπαθούσα να βρίσκω τρόπου να ανεβοκατεβαίνω Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είμαι από του ε, Θεσσαλονικιούς που έχω κρατήσει την επαφή με την πόλη. Γιατί είμαι ελκύει με με έναν μαγικό τρόπο. Όσο με αποθεί, τόσο με ελκύ. Είναι ένα <laughs> περίεργο <laughs> της, της κομμάτι. Έχει, έχει ενδιαφέρον, τώρα, βγαίνουμε λίγο από την ατζέντα, αλλά της ελκύης, τι σε στη εκεί. <laughs> Τα πάντα. Είναι η γενέθλια μου πόλη. Εγώ σε αντίθεση με τον Κώστα Κωνσταντινή. Άρα οι ε, εικόνες, είναι πολλά. Τι, Είναι <laughs> Εγώ έζησα όλα μου εκτός από το παιδικό εφηβικά χρόνια γεννημένος στο κέντρο της πόλης από το κομμάτι και άλλα πολύ σημαντικά χρόνια μια και πέρασα σχεδόν 20 χρόνια από την ενήλικη μου ζωή στη Θεσσαλονίκη θα δραστηριοποιηθεί στα πάντα Δηλαδή, εκτό από την αμυγό δημοσιογραφική δραστηριότητα. Οπότε, που αυτό μου χάρισε και τη δυνατότητα να μπορώ στην Αθήνα να κάνω αυτά που κάνω. Να μπορώ, να δηλαδή, ξεφεύγω από το πλαίσιο το δημοσιογραφικό και να κάνω και άλλα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη από το... και σήμερα, δηλαδή, αν μου δώσει τη δυνατότητα να περάσω υποχρεωτικά δύο μέρε, πρέπει να κινήσει μέσα στην πόλη. Θέλω να περπατήσω από το λιμάνι μέχρι το μέγαρο, να τρέξω, να πάρω το ποδήλατο να κυκλοφορήσω. Δηλαδή, κομμάτια συνήθειε που έκανα από τα μου χρόνια και που συνεχίζω να τα κάνω να ανέβω στην Ανώπολη, να γυρίσω στα μπάρ, να πάω στην πλατεία στη Γούναρη και στην πλατεία Ναβαρίνου να κυκλοφορήσω σε, σε κομμάτια της πόλης στη Φράγκον, εκεί που ήταν το μαγαζί του παππού μου, να ξυπνήσουν οι μνήμες, να πεταχτώ Συνδρικά βολτα... χρώματα? <laughs> Ακριβώς ήδη η υδραυλικά, συντηρικά είχε ο παππούς και ο πατέρας μέχρι μια εποχή. Οπότε όλα αυτά τα οποία είναι η βάση, μια πόλη η οποία πρόσφατα με συγκίνηση και πάρα πολύ σε μια στάση του μετρό έχει όλη τη διαστρωμάτωση της πόλης μέσα σε λίγια σκαλοπάτια. Και αυτό λοιπόν το, το εγκαινίασες στο μετρό. Το μετρό δεν το γενίασα, εγώ ε, τυπικά και ουσιαστικά ενώ τα εγκαινίασες ναι. κυκλοφόρησης ε, ναι. εσύ ή όχι ε, η... ναι, ήμουνα εκείνο το Σαββατοκυρίακο που ξεκίνησε η χρήση του μετρό ήμουνα στη Θεσσαλονίκη συγκυριακά για άλλους λόγους με τα κρασιά και τη γαστρονομία που ασχολούμαι, με το κάρπε βίνου ε, αλλά η, η χαρά μου είναι τεράστια γιατί το κομμάτι του μετρό όπως φαντάζομαι για όλους στη Θεσσαλονίκη είναι, είναι Κάτι oh. το οποίο είναι μια αναμονή τόσων ετών Έγινε πραγματικότητα Και έχω τεράστια yeah. χαρά που υπάρχει στην A, πόλη A, A, Βάλε μια ενωτελεία Και αυτό είναι κάτι το οποίο Πριν φύγω με Θεσσαλονίκη να το θείξουμε Αλλά είμαι περίπου να μου πεις Και τι σε αποθεί Στην πόλη ε, Αυτός ο λόγος για τον οποίο να αποχώρησα ε, ζώντας η επαγγελματική δραστηριότητα και το γεγονός ότι οι ευκαιρίες mm. είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό δεν είναι το κακό το να γεννάει η Θεσσαλονίκη ταλέντα ικανούς ανθρώπους ε, δημιουργικούς που να θέλουν να λ, φύγουν από λ, την λ, πόλη. Λει, λειτουργεί λίγο σαν το προποντήριο της Αθήνας σαν την ναι. Ακαδημία της Αθήνας ε, της το μεγαλύτερης ναι. του εξωτερικού αλλά Μια το, θέμα, ταλέντα, είναι, το ναι. θέμα είναι ότι δεν γυρνάν αυτό έχει ενδιαφέρον να το δείξουμε. Συνέχεια ε, όπως ε, ε, συνέχεια, γιατί αυτό είναι το μαγικό... Τη ανθρώπινη φύση και τη φύση γενικότερα. Δεν θα σταματήσουν να γεννιούνται όπω γεννήθηκαν τη δεκαετία του 60, του 70, το 80, που εμεί πάνω σε εκείνου βασιστήκαμε και κάναμε ό,τι κάναμε, το 90. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γεννιούνται και τώρα το 2024 και το 2025, και δεν νιώθω ότι θα σταματήσει η Θεσσαλονίκη να είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία κυψέλη. Αλλά τουχών ανθρώπων οι οποίοι θα βρίσκουν το γήπεδο γιατί είναι το αγαπημένο σπουδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίξει κάποιο μόνο στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό, γιατί εκεί θα βρει το πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσει να αναπτύξει όλε τι ικανότητε. Αντίστοιχα στο Μπάσκετ. Και αυτό είναι μία, ένα θέμα που θα ήθελα να δούμε. Αλλά <σχυ> να γυρίσουμε λίγο και στον Κώστα. Το αμίντεο είναι ένα τόπο που φημίζεται για τα κρασιά του. Ε, ναι, ναι. Ε, ναι ε, το περίφημο Ξινόμαυρο σωστά. είναι εκεί, εκεί είναι παραδίπλα το νυμφέο και Ωραίος ένας τόπος, τόπος ε, πολύ ελκυστικός για με σκούφους, πολλά. Ναι, κοντοσόρος mm. και mm. ο Θωμάς, το σκλήθρο, ε, είναι οι λίμνες που έχουν δημιουργήσει μία πραγματικά το φυσικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Αμυντέου είναι εξαιρετικό. Εσύ πηγαίνει <laughs> Κώστα? Ναι, και τώρα μάλιστα θα πάω τέλειο Φλεβάρι ξανά. Με και δραστηριότητα σήμερα... <χαι> ή ω τουρίστα. Και με δραστηριότητα. Εσύ όπου πας, όπου οριζόνει, κάτι κάνει. Ε Κοίτα, η... εμένα μου αρέσει η ζωή μου είναι να, μέσα από τη δουλειά μου να γνωρίζω ανθρώπου. Αυτό νομίζω ότι κάνει κι εσύ και είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί η ιστορία γράφουν οι παρέε. Επομένω, όπου βρίσκει παρέα και momentum κάτι να κάνει, είναι ωραίο πράγμα. Είχα πάει ήδη από τον 1995 στην Κοζάνη θυμάμαι και είχα αρχίσει με την αναπτυξιακή Κοζάνη στην να κάνω έντυπα τότε ε, για την ε, το τουριστικό οδηγό Κοζάνης, για τη Γούνα διάφορα πράγματα ε, το αμήντο εντάξει, είχα τον παππού μου εκεί πέρα, μέχρι μια εποχή. Έχω θείου. Όλο μου το σώμα είναι από τη Δυτική Μακεδονία. Και μετά την δυνατή είναι και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, πια. Πάρα ε, πολύ, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, προς. ναι, ε, και κοντά και στην Αθήνα πια. Δηλαδή, εντάξει, 4,5 ώρα είσαι πάνω το πολύ. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα τόπο ε, γιατί πλέον με την εταιρεία πηδάω κάποια κεφαλαία, ασχολούμαστε τα τελευταία με την περιφερειακή ανάπτυξη επομένως με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα της ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας στην περιφέρεια ειδικά σήμερα που πλέον οι... δηλαδή όχι είναι μόνο να μην φεύγουν Αθήνα οι Θεσσαλονικοί για Αθήνα αλλά να μην φεύγουν και οι Κοζανίτες για Θεσσαλονίκη που λέει ο λόγο. οι αμυντιώτες με την έννοια ότι υπάρχει ένα... Ε, υπάρχει το διαδίκτυο υπάρχει ο τρόπο δικτύωσης υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις για την περιφέρεια ε, οπότε και υπάρχει καλό, και, είναι... και κάτι άλλο να με συγχωρήσω ναι, ναι. για το συζητήσαμε με τον Λευτέρη πριν έρθουμε εδώ mm. εγκλωβισμένη στην κίνηση mm. ότι mm. στην Αθήνα που τα έργα είναι σημαντικά και μεγάλα εδώ και πολλά χρόνια η μετακίνηση με αυτοκίνητο είναι πια στα ωριά τη. Για πολλούς λόγους. Η ποιότητα ζωής πολλές φορές. Επομένως είναι. αυτό υποβαθμίζει mm, και mm, την ποιότητα mm. ζωής. Ζώντας και έχοντας την ατότητα να δουλέψει σε μια πόλη της περιφέρειας, ε, θεωρώ ότι είναι ένα από σημαντικό δώρο που μπορείς να κάνει στην οικογένειά σου και σε σένα. Δίπλα στον μπακλαβά τη γιαγιάς και της μαμάς και όλα. <laughs> <Δεν> είναι είναι <laughs> πολλά τα, <laughs> <laughs> τα καλά. Εξ, Εξαιρετικά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Ναι. Και αυτή η κοιντικότητα μυαλών από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη πόλη, καταλήγοντας το Μογιάλο Χωνευτήρι της Αθήνας ή στο εξωτερικό. Τώρα, έχει τον τρόπο, υπάρχουν μάλλον λόγοι και ευκαιρίες για να σταματήσει. Και ίσως να προσελκύσει και άλλους, να εργαστούν γιατί είναι η ποιότητα ζωής τελείω διαφορετική είναι το κόστος ζωής διαφορετικό είναι, είναι πολλά πράγματα για και επενδύσεις δηλαδή ανθρώπου να έρθουν από το εξωτερικό εκεί γιατί αυτό είναι το θέμα της εκτίωσης τώρα μιλάμε βέβαια και οι τρεις προδότες ας πούμε της επαρχίας. έχουμε κατέβηση <laughs> στα φύνα ε, αλλά νομίζω ότι ε, ήμουν ας πούμε στην Κοζάνη πριν δύο μήνες και ήταν στην πλατεία το βράδυ παιδιά που τα έβλεπες ας πούμε ξέρεις νεολαί 13-14 χρονών ε, Γεμάτη πλατεία Μαυροντημένα όπω είναι τα παιδιά όλα σήμερα mm -hmm. Και με ένα μπουκάλι μπύρα ας πούμε, στο χέρι Γιατί προφανώς δεν είχαν την οικονομική άνεση να καθίσουν κάπου Οπόμενος είχαν πάρει μια μπύρα και περπατώσανε στην πλατεία πάνω κάτω δεν ξέρω αν ήταν δική μου αίσθηση προκατελημένο, αλλά μου δείχνε α πούμε, μια νεολαία η οποία κάτι τη λύπηρε, παιδί μου. Δεν, δεν έχει που να πάει, δεν έχει που να μαζευτεί, που να, που να συσπηρωθεί, α πούμε, γύρω από πρωτοβουλίε. Και ήταν σαν μικρά έτσι. Τώρα θα το πω και θα ακουστεί κάπως αλλά σαν φαντάσματα. Κυκλοφορούσαν στην πλατεία, δηλαδή, σαν, σαν ζόμπι. Δηλαδή, μικρά παιδιά που είναι όλοι ζωντάνια, α πούμε, τη Ελλάδα, α πούμε. Δηλαδή. Αυτό είναι, είναι άσχημο είναι άσχημο. Ε, Εσύ θεωρείς το πρόβλημα είναι η πόλη ε, που δεν έδινε διεξόδους ε, βέβαια. γιατί μπορούν να αν κάνουμε ε, projection αντίστοιχη ηλικίας και στο, σε στο ασιαναστικό κέντρο όπως την Αθήνα ε, νομίζω ότι δύσκολα θα βρεις παιδιά έξω είναι τα ζόμπι μετά είναι με, με μια κονσόλα ενδεχομένως Πιθανά δηλαδή, θα είναι ε, με κονσόλα πιθανά όμως ε, ας πούμε τέτοια στούντιος όπως είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στην επαρχία. Εδώ υπάρχουν άπειρα. Ε, η, η οδεία, να το πω έτσι, ε, ε, χώρι. Χωρί... Uh, τι να πω. Συλλογή δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν πρωτοβουλίε. Δεν είμαι υπαρχή, τόσο ε? σίγουρο αυτό που λες. Δεν είναι. Νομίζω το αδική και, και. Θέλω να πάω στο λεφτάρι που μπορεί το πολιτικό κομμάτι να είναι το mm. προνομιακό κομμάτι, αλλά το αθλητικό είναι το προνομιακό κομμάτι και δει σε συλλογικότητε. Μιλήσει για ορυβατικού λόγου, για ποδηλατικού λόγου, για δρομικού λόγου. Έχουν αλλά διαφορετική εικόνα. Νίκο, αυτό που λέει ο Κώστα έχει πολύ ενδιαφέρον. Για... Και... Το λέει και με δύο συνιστώσεις. Μία είναι ότι μακάρι άνθρωποι σαν τον Κώστα, σαν εσένα, σαν εμένα, να μπορούσαν να βρεθούν εργαλεία, να πηγαίνουν να πάνε σε πόλεις όπως είναι η Κοζάνη ή το Αμίντεο ή άλλες περιοχές και να δημιουργηθούν πυρήνες για να ανθίσει κάτι διαφορετικό να δημιουργηθούν δηλαδή κάποιες μορφές, κάποια κανάλια ώστε να μπορούν κάποιοι να πάρουν ερεθίσματα να έχουν προσλαμβάνουσες διαφορετικές γιατί χρειάζονται δεν υπάρχουν, αναμενόμενο και λογικό είναι γιατί αν υπήρχαν θα είχαν ήδη δημιουργηθεί όπου μερικέ φορές ακούμε για τον περίφημο τύπο εκεί στη βιβλιοθήκη της Βέρειας, για κάποιον άλλον στην Κοζάνη που έκανε κάτι, ή για κάπου... με μονομένες περιπτώσεις υπάρχουν, αμφίζουν, βρίσκουν έναν τρόπο και κάνουν πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συσπηρώσεις, σωστά το λέει ο, ο Κώστας. Προφανώς υπάρχουν και οργανισμοί και εταιρείε, και πολιτιστικέ και αθλητικές που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα αλλά με ένα πιο παλιακό τρόπο. Όσοι κάνουν κάτι καινούριο και υπάρχουν κάποιοι που κάνουν, δεν απευθύνονται στου γηγενεί. Δηλαδή, δημιουργούν προποθέσει για να κάνουν κάποια ορειβασία. Αλλά γερμανόφωνοι, Αυστριακοί, Γερμανοί, Ελβετοί. με το φίλτρο του τουρισμού. Του τουρισμού, σαφώ. Και μια επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 30 εταιρείε που ασχολούνται στη Βόρεια Ελλάδα και πάνω από 150 στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά ω δουλειά. Αυτό όμως έχει να κάνει με άλλα πράγματα με τα χαρακτηριστικά που και οι δυο σκέφτεστε πώς θα γίνει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές άνθρωποι οι οποίοι ή είχαν καταγωγή ή μπορούν να βρούν τρόπους για να επιστρέψουν, να επιστρέψουν για να ζήσουν, για να ζήσουμε εμείς ξαφνικά σε αυτά, ακόμα και ο Κώστας που ξεφύγει από το κομμάτι με τα παιδιά που είναι ένα σημαντικό κομμάτι έτσι Ναι, εδώ να μου επιτρέψεις γιατί ο Κώστας έβαλε ένα σπόρο που πια έχει γίνει ρίζα στην Κίθνο και θα μας μιλήσει πιο συγκεκριμένα γι' αυτό, μπήκε με μια προοπτική ότι είναι ένα τόπος με σχετική εγκύτητα στην Αθήνα και θέλω να ζω όλο και περισσότερο εκεί. Έξι μήνες το χρόνο. Ενδεχομένω και περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα <laughs> σε τι συνθήκη να σε απαντήσει ο κόσμο. Νομίζω είναι δύσκολο το έξι μήνες στον χρόνο. Ακόμα, είναι αυτός, είναι αλλά... <laughs> το ναι, αυτό είναι. δύσκολο λόγω των υποχρεώσεών σου ή λόγω των υποδομών και τη κοινότητα που έχει ναι. το νησί. Είναι λόγω τον, του δεύτερου, δηλαδή των υποδομών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Κίθρο είναι ένα με πολύ μικρή ε, τουριστική περίοδο και πολύ μικρή ζωή. Α, αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Κοίτα, η τουριστική περίοδο Περσιά στην Κίθρινα αυτή τη στιγμή είναι Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, την υπόλοιπη καιρό ζει μια χαρά. Χωρί πολύ βαβούρα, με καλή εξυπηρέτηση κτλ. Άρα δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονό ότι το νησί σχετικά ερημώνει μετά, γιατί αρχίζει και γίνεται και εκεί μονοκαλλιέργεια. Και αυτό είναι και μια έννοια μου για το νησί. Δηλαδή, εγώ στο νησί πήγα θεωρώντα ότι είναι και ένα τεστ bed ακριβώ γι' αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη. Και και δημιουργία ενός, παλιά το έλεγε το Πασόκο ας πούμε, τοπικό σύμφωνο ποιότητας <laughs> όπου και καλά είχαν όλοι ένα παρονόμαστη, ε, ξέρω εγώ, αποφασίσει ότι πρέπει να τον υπηρετήσουν και ήταν όλοι συνταγμένοι γύρω από αυτό. Ε, αυτό θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν ξαναϋποθεί και έχουν προσπαθηθεί στο παρελθόν κτλ. Δηλαδή δεν είναι καινούργια όλα αυτά που λέμε, σίγουρα δεν είναι καινούργια αλλά ε, και πάντα είναι το θέμα της συγκυρίας, το momentum, της παρέας, ε, των συνθήκων. Οι συνθήκες, και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ στο θέμα της τετραπλής ή πενταπλής έλικας που λένε, δηλαδή δημόσιο, ιδιώτες, κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια, περιβάλλον, όλα αυτά, είναι αν αυτά δεν λειτουργήσουν, δηλαδή δεν συλλειτουργήσουν και λείπουν κάποιε από αυτέ τι παραμέτρου. Δεν λειτουργούν τα πράγματα. Άρα σημαίνει ότι και ο Δήμο του νησιού πρέπει να το καταλάβει. Και οι επιχειρηματίε του νησιού πρέπει να το καταλάβουν. Και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού πρέπει να το καταλάβουν. Και ξέρω εγώ αν δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κίθνο, αλλά τέλο πάντων το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου πρέπει να βοηθήσει. Ε, το καταλαβαίνουν. Κοίτα, νομίζω ότι επειδή είχα ασχοληθεί πολύ παλιά. Μάλλον είχα δύο έτσι μέντορε στο, στο ανοιχτό περιεχόμενο που ήταν για τη Wikipedia και για ανοιχτό λογισμικό και όλα αυτά ας πούμε ε, αυτοί με είχαν μιλήσει στο ότι ένα να απίσης έχεις κάνει τη διαφορά mm. και είναι, είναι βέβαιο αυτό <σχυρή> ναι. έχετε βρεθεί mm. άνθρωποι με παρόμοια ε, θέλω ή αισθητική παλέτα και έχετε κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα την Κιθνιάλε <σχυρή> ναι. <σχυρή> ναι, το έχουμε κάνει με τη Χαράτη Μητσοτάκη εκεί, η οποία επίση έχει σπίτι στην Κίθνο και ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία κυρίως για, για τη δική μας, σας το πω, από δικό μας ενδιαφέρον ε, να γνωρίσουμε την Κύθνο ε, να φέρουμε τέλος πάντων άλλες χώρες να γνωρίσουν την Κύθνο ε, αυτό είναι συνήθως ε, εκδηλώσεις που μπορεί να είναι είτε μικρό φεστιβάλ, α το πούμε με δύο-τρεις δράσεις ακόμα που έχουν σχέση με την ε, ε, το κάλεσμα κυρίως πρεσβειών ξένων χωρών οι οποίες μας δίνουν είτε κάποιο συγκρότημα μουσικό είτε κάποιο συγκρότημα χορευτικό είτε κάποιον φωτογράφο και κάνουμε τέτοιου είδους ας πούμε, παντρέματα πάνω σε θεματικές της Κύθνου, που είναι ξέρω εγώ, η ξερολιθιά είναι ο μπάλο, είναι ε, ε, την απο... τοπικά προϊόντα σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ξέρει πολύ καλά το περιεχόμενο του τόπου και γι' αυτό είχα κάνει κι εγώ μια δράση που λεγόταν βίκη Κύφνος, όπου κάλεσα τους πολιτικούς οργανισμούς, μάλλον το έχει κάνει ο Δήμος, και ώστε συνεργασία με το Δήμο το έκανα, καλέσαμε σχολεία, πολιτιστικού οργανισμούς, και μάθαμε στα παιδιά και στους ε, ε, υπόλοιπου πολίτες α το πούμε, ε, πώ να γράφουν λύματα στη Wikipedia. Αλλά του φέραμε και τους γκουρού, δηλαδή τον αρχαιολόγο που έκανε την ανασκαφή, τη λαογράφο, τον ε, ε, ιστορικό. Ε, Για και, γουρού, γιατί γκουρού, γιατί έδιναν. γκουρού, δίνανε πηγέ. Mm. Και, και αναλύανε και ε, ε, ελλείψει στη Wikipedia. Ε, οπότε του δίνανε ενάυσματα και με τι να ασχοληθούν και από πού να βρουν τι πηγέ. Και όντας η Wikipedia ένα φοβερό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο, φοβερό, ασχολούμαστε πολλά χρόνια με αυτό, ε, ήταν γιατί μαθαίνεις τα παιδιά πώς να γράφουν σωστά και όχι διακοσμητικά, δηλαδή με κοσμητικά επίθετα μάλλον. Ε, λένε α πούμε ότι η Κύθνος είναι ένα νησί του Κυκλάδου, δεν λένε η Κύθνος είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Ε, το δεύτερο είναι βρίσκονται πηγέ. το τρίτο είναι τεκμηριώνουν το λόγο τους γιατί κάποιος θα πάει να τους το σβήσει και πρέπει να τεκμηριώσουν γιατί να μην τους το σβήσει Ποιο θα πάει να τους το σβήσει Ο, Ο άλλος φ... βικιπαιδιστής mm. γιατί είναι ανοιχτή, δηλαδή εγώ γράφω εσύ γράφει σήμερα mm. και εγώ στο σβίνω, mm. εγώ γράφω και εσύ μου το σβήνεις αλλά επειδή υπάρχει ένα log file, ας πούμε, που κρατάει όλα μα τα edits, επανέρχομαι και λέω: Μα κοίτα να δει, εγώ το στηρίζω εκεί και δεν μπορεί να μου το σβήσει. Mm -hmm. Τέλο πείτε είναι ένα ολόκληρο κόσμο, ένα τεράστιο εργαλείο, θεωρώ, πολιτική διπλωματία, ελληνοφωνία, εξωτερική πολιτική, παιδαγωγικό. Είναι κάτι που, που με ενδιαφέρει πολύ, αλλά που τοπικά μαθαίνει στου ανθρώπου πατριδογνωσία, δηλαδή του μαθαίνει τον τόπο του. Οπότε. Πάνω σε αυτό να χτίσουν και να μην κάνουν άλλο ένα beach bar. Όσο περισσότερο ξέρεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο μπορεί να χτίσει πάνω του. Ωραία. Βάζω τις τρεις λέξεις που έχουν χαρακτήσει μέχρι τώρα όσα έχεις πει. Περιφερειακή ανάπτυξη, mm -hmm. το έχει αναφέρει παραπάνω από μια φορά. Αμήντιο κύθνο οι <laughs> ε, Το δεύτερο έχει να κάνει με τις κύθνοι και το, η Wikipedia. Το οποίο είναι, ξεκίνησε, δεν, δεν είναι επαγγελματικό τομέα, έχει ξεκινήσει ω προσωπικό ενδιαφέρον. Ξεκίνησε ως προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά ξεκίνησε με του Wikipedistas, άρα με το Wikimedia User Group το ελληνικό, άρα με το σωματείο των Wikipedistών. Υπάρχει, υπάρχει σωματείο, ναι. Στην είναι Ελλάδα έχουμε 180 Wikipedistas. Mm -hmm. ε, το ο πρόεδρο τη είναι μαθηματικό, εκπαιδευτικό του σωματείου, ο αντιπρόεδρο είναι πυροσβέστη. Ε, οι βικιπεδιστές είναι ιδιαίτερο προφίλ Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν μία θεματική Και ασχολούνται με αυτήν Αγαπούν την ελεύθερη γνώση Εγώ έχω στο γραφείο με έναν α Με τον Παύλο Τοστάμ Που είναι ένα παιδί που έχει γράψει πάνω από 1500 καλήματα Είναι μεγάλο νούμερο αυτό Είναι πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο ναι <ΣΣ> Άλλοι γράφουν κόμματα και τελείες διορθώνουν. Άλλοι μεταφράζουν μόνο. αγνώστικα. πούμε, δεν έχει για θέματα. Αλλά του αρέσει να συνεισφέρουν σε κάτι κοινό το οποίο το βλέπει ο άλλος. Άρα είναι ένα συλλογικός νους που είναι πραγματικά πολύ να πω, inspiring να, να, να, να συμμετέχεις σε αυτό το πράγμα. Είναι ο συλλογικό νους. Δηλαδή, και το κάνεις για την πατρίδα Ρεγαμότο. Δηλαδή είναι πραγματικά για την πατρίδα γιατί το αξίζει Ξέρεις, είναι ένας στόχος καλός και πάρα πολύ συνενετικός, συνεργατικός Να, να, ναι. να πούμε τρία καρακτηριστικά ναι, να το ναι, καταλαβαίνουμε ναι, ναι, καλά ναι, ναι, ναι. Το ένα το κομμάτι είναι ε, ο πριν τη λέξη πατριδογνωσία ναι. δηλαδή είναι ένα εργαλείο για να καταλάβεις και να γνωρίσεις τον τόπο σου τον καλύτερα ναι, ναι. Που το κάναμε, παλιά σχολείο εσείς μπορεί όχι, εγώ είμαι πιο μεγάλος. Και <laughs> εμείς <εμίζω, laughs> <και εμίζω, laughs> <και εμίζω, laughs> το προλάβαμε. Το δεύτερο είναι ε, της γλώσσας περσέ. Mm. Ενώ λύματα βάζεις, τι σημαίνει, mm. πώς μεταφράζεται mm. όλη αυτή η διαδικασία. Mm. Mm. Και υπάρχει και το τρίτο, είναι ένα εργαλείο για να γνωρίσουν οι έξω καλύτερα τον τόπο σου. Ξαφέστατα γιατί. το γεγονός ότι άλλε χώρε που κάνουν ενεργή, εξωτερική πολιτική μεταφράζουν πάρα πολλά λίματα δικά του σε άλλες γλώσσες άρα λίματα ελληνικού ενδιαφέροντος να, φτω... να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες είναι πολύ σημαντικό γιατί όχι μόνο εσύ θα πέσει επάνω του με το Google αλλά θα πέσει και το AI επάνω του άρα σημαίνει ότι θα σου δώσει πάρα πολύ γνώση εφόσον υπάρχει content ε, άρα όσο περισσότερο είσαι παρόν είτε στην ελληνική είτε στην ξένη Wikipedia αλλά με ελληνικά θεματολογία Τόσο είναι πιο σημαντικό. Η Τουρκία, ας πούμε, έχει το νούμερο... Ας πούμε, η Wikipedia έχει 399 γλώσσες. Από αυτές, 395, στις 395 το, το λίμα Τουρκία είναι μεταφρασμένο. <laughs> το λίμα Τουρκία. Πώς γίνεται η διπλωματία, τι <συστά> σημαίνει? Η ε, διπλωματία σημαίνει ότι... Ε, προάγω τον πολιτισμό μου, τη την, την στρατηγική μου, του λογοτέχνε μου. Καλά, το, το να είναι μεταφρασμένοι η Τουρκία δεν είναι ακριβώ αυτό, είναι μάλλον την υπόστασή σου καταρχήν, ότι υπάρχει. Μα η υπόστασή σου είναι το εναρκτήριο λίμα για να πα εκατομμύρια links από κάτω. Mm -hmm. Με άπειρε πηγέ. Αλλά ε, όταν γίνεται μία σύραξη, δηλαδή τώρα με τη Συρία α το πούμε, το λίμα Συρία, αυτοί που είναι βικιπαιδιστέ, καταλαβαίνουν ότι ανάβει. Αυτέ τι μέρες, δηλαδή καταλαβαίνουν πριν τη σύραξη <σομίως> ότι κάτι γίνεται εκεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δουλεύουν το Λίμα Συρία. Εννοείς, αναζητούν να πάρουν πληροφορίες. <σομίως> Όχι, πιο πριν δημιου... δουλεύουν πάνω <σομίως> στο, δηλαδή εισφέρουν στο Λίμα, <σομίως> γιατί ξέρουν ότι έχετε μια νέα κατάσταση και θέλουν να δώσουν ένα νέο πρόσωπο στο Λίμα. <σομίως> Μάλιστα. Αυτά είναι σαν προφίλ στο Facebook. Το φτιάχνει, το mm. δημιουργεί, το mm. ανανεώνεις το αφαιρείς, το προσθέτει. Είναι... Mm. Είναι... Mm. Είναι... Mm. είναι πάρα και αυτό πολύ δύσκολο να γίνει. το ένα μια... μόνο. Ναι, ναι, ναι, ναι. και, χάρνει... και... Είναι... οι τρει ναι. μα μπορεί να προσθέσουμε ένα... και άλλοι 30. Πρακτικά είναι ανοιχτή πηγή. Η εγκυρότητα είναι σχετική, εκτό αν υπάρχουν πηγέ που και αυτό σχετικό είναι. Η ναι. εγκυρότητα, ε, επειδή είναι με, με κανόνε, σημαίνει, και γι' αυτό η αγγλική Wikipedia είναι σχεδόν καλύτερη από την εισακλοπίδια Britannica, α πούμε, γιατί, γιατί το βλέπουν πάρα πολλά μάτια που ξέρουν αγγλικά και τη διορθώνουν. Άρα για εμά αυτό είναι το μέλημα, να κάνουμε πολλά μάτια Έλληνε να γίνουν Wikipedists. Για να μπορούν να διορθώνουν. Όσο περισσότερο διορθώνουν, τόσο καλύτερα θα είναι τα λύματα. Υπάρχει κάποια μέτρηση, έχετε 180 στο σύλλογο, αλλά πόσοι Έλληνε ή ελληνόφωνοι. Ναι, Ξωσοματίε, ναι, ναι, ναι. ναι. συγγνώμη, ναι, αυτοί που είναι. Ε, ε, ε, ε, πόσοι Έλληνε ή ελληνόφωνοι Wikipedists ναι. υπάρχουν. Ναι. Ε, για ελληνόφωνου δεν ξέρω, στο εξωτερικό, όχι δεν ξέρω. Ε, Έλληνε που μπορεί να ασχολούνται. Έλληνε βεβαίω, οι 180 αυτοί. Αυτοί είναι όλοι, ε, νομίζω ότι. εσύ δεν συμμετέχει και ασχολείσαι. Ασχολούμαι, ναι, αλλά σαν facilitator, όχι σαν λεματογράφο. Δηλαδή, εγώ οργανώνω τι. εμεί τέλο πάντων, στην υποσκρήπτου αλλά και γενικότερα με άλλου συνεργάτε, με τα μουσεία, α πούμε. Βγάζουμε την, την συλλογή του στο διαδίκτυο, στα Wikimedia Commons, ελεύθερη. Και μετά πηγαίνουν οι βικιπεδιστές και τους λέμε ότι να εικονογραφίζετε το λίμα σας με, την, με το γυλαίκο του κολοκοτρώνη από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Οπότε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο γίνεται landing page για, το, για αυτόν που βλέπει για το 2021, πούμε πράγματα. Τι είχε να πέσει εκεί κάποια στιγμή. Πιο εύκολα θα πέσει μέσα από το Wikipedia εκεί παρά θα πάει περσέ στο site του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Έτσι. Οπότε αυτό το έχουν αντιληφθεί πλέον και οι αρχαιολόγοι. Οι οποίοι φοβόντουσαν ποιο θα γράψει, πώ είναι δυνατόν να γράφουν άσχετοι για αρχαιολογία κτλ. Αλλά όταν γίνει θεματοφύλακα αυτού του πράγματο και ξέρει ότι τα data σου δεν είναι σταθερά, πρέπει να είναι σε πλατφόρμε πάνω. Δηλαδή από εκεί τι παίρνει ο κόσμο. Από το Wikipedia, από τη Europeana, από το Google Art Project. Και όχι μόνο ο κόσμο, ναι. και οι μηχανέ. και οι μηχανέ ακόμη περισσότερο, ναι. Ειδικά η Wikipedia που είναι ανοιχτό περιεχόμενο και η Europeana είναι. Και δυναμικό. Και δυναμικότατο. Αυτό βέβαια το, το, την κάνει και ευάλωτη. Ε, ναι, αλλά όπως όλα τα εργαλεία ε, έχουν ένα έθικ κώδικα ας πούμε. Και, εντάξει, Με την έννοια δεν πόσο... είναι μια αντικειμενική γνώση. Είναι μια αντικειμενική γνώση. και η ίδια Wikipedia λέει ότι δεν είναι βάση για έρευνα. Μη mm. με χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι πεδίο για πρωτογενή έρευνα, να μου λέτε πράγματα που σκεφτήκατε μόνοι σας ή γράψατε. Πρέπει να είναι κάποτε τεκμηριωμένο για να μπορέσεις να το αναφέρεις. Κάπου πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, σε κάποια εφημερίδα μεγάλη κυκλοφορία σε βιβλία, σε βιβλιοθήκες κτλ. Ε, γνωρίζουμε ότι πολλά λύματα μανιπουλάρονται για ίδιον όφελο, ακόμα και επιχειρήσει το κάνουν αυτό, ας πούμε. Ε, αλλά εκεί, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν πολλά μάτια που να ξέρουν του κανόνε για να το προφυλάσσουν, γιατί είναι ένα κοινό αγαθό. Οι κανόνε, ποιο του ρυθμίζει, Η Wikipedia, το Wikimedia Foundation mm. είναι το, η ομπρέλα και λέει τρει κανόνε. Ότι πρέπει να έχει εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον, πρέπει να βασίζεται σε πηγές Και κάτι άλλο τώρα που μου διαφεύγει, που νομίζω ότι είναι μη πρωτογενή έρευνα, κάτι τέτοιο. Ε, αυτά, απλοί κανόνε. Ωραία. Ναι. Φεύγουμε από την Wikipedia. Ναι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm. Τα τρία χαρακτηριστικά του Λευτέρη έχουμε μιλήσει για το ένα που μεταδώσεις μεγάλων αθλητικών γεγονότων ήσουν και στο Παρίσι στους πρόσφατους Ολυμπιακούς τι μετέδε εκεί Τα πάντα, ό,τι είχε ελληνικό ενδιαφέρον όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που ήταν με, τη, με τα ελληνικά χρώματα 100% Έλληνε είχε αποστολή. Τρία ομαδικά είχε το μπάσκετ, το πόλο ανδρών και το πόλο γυναικών και με μονομένου αθλητέ από τα υπόλοιπα αθλήματα. Ωραία εμπειρία. Τεράστια εμπειρία. Ήταν η έκτη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων κάλυπτα ω διαπιστευμένο δημοσιογράφο. Είναι το κορυφαίο γεγονό του πλανήτη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για κάποιον δημοσιογράφο να μπορεί να βρίσκεται. Εννιά δημοσιογράφοι ήμασταν εκτό ΕΡΤ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι. Πολύ μεγάλο... Μου είπες κάποια στιγμή ότι ήταν η κορυφή Ολυμπιάδα. Ναι, για μένα. Δηλαδή, από αυτές που έχω εγώ καλύψει και από αυτές που έχω δει, από το 1996 και μετά, εξαιρεί, εξαιρείται πάντα η Αθήνα για ευνότητους λόγους, ε, γιατί δεν μπορεί να τις συγκρίνει. Δηλαδή όλα, όλα ήταν διαφορετικά είναι σαν να λες ε, αν η, ποια είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου προφανώς είναι η δική μου ε, άρα η διοργάνωση της Αθήνας ξέρετε από όλες τις υπόλοιπε που έχω εγώ βιώσει και έχω ζήσει ήταν η καλύτερη διοργάνωση και είχαν και ένα λόγο τιμή. Ε, ε, ε, οι, οι, οι Γάλλοι πετύχανε να κάνουν κάτι μαγικό χρησιμοποίησαν προφανώς Όλες, όλα αυτά τα οποία θεωρούσαν ότι είναι προστιθέμενη αξία δηλαδή και στον αθλητισμό αλλά και στην ίδια του στην πόλη του Παρίσι προσπαθώντας να περάσουν και να δώσουν στον κόσμο ότι εμείς είμαστε στην δημιουργή της σύγχρονης εκδοχής των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι πραγματικότητα και φέρνοντα κάποια καινούρια πράγματα είχαν πολλέ καινοτομίε και για το περιβάλλον και για όλο το κομμάτι, αυτό που λέγεται εμφυλισότητα με το 50-50 και στους σημεοφόρου, αν θυμάστε, αλλά και γενικότερα με τον ίσο αριθμό αθλητών και αθλητριών. Και στις τελετές έναρξη και λήξη το περάσαν και πολύ όλο αυτό με τη συμπερίληψη. Με όλα τα σημεία, τα εμβληματικά σημεία του Παρισιού που τα χρησιμοποίησαν ω. Βένιου σε εγκατάσταση αθλητική το οποίο ήταν εξωφρενικά ελκυστικό. <laughs> δηλαδή ακόμα για αν παιδί μου Παρίσι βαρεθεί το Παρίσι να το βλέπει, ε, Ήταν το ίδιο Παρίσι με ένα μαγικό τρόπο, με ένα αθλητική νότα που το έκανε σούπερ ελκυστικό. Η ατμόσφαιρα στα γήπεδα... Η ατμόσφαιρα στα γήπεδα από τι 9 το πρωί ήταν γεμάτα τα γήπεδα με φοβερή ατμόσφαιρα. Τρομερό, συμμετείχαν. Συμμετείχαν εάν στο Λονδίνο είχαμε ζήσει κάτι ανάλογο, γιατί οι υπόλοιπε πάντα αυτό που λέμε για του Ολυμπιακούς Αγώνε είναι ότι είναι η ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι άλλε. Δηλαδή είτε στην Αμερική είτε στην Ασία, δηλαδή και στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είχε στάδια που τα γέμισαν στρατιώτε και κόσμο που ήρθε μέσα αγωγικά υποχρεωτικά. Δεν είχε ατμόσφαιρα. Ήταν ανεμενόμενο. Ε, η Ατλάντα ήταν έτσι και έτσι. Τώρα το Λονδίνο το ζήσαμε... Εκεί ζήσαμε πραγματικά μία διοργάνωση που είχε τόση φοβερή ατμόσφαιρα. Οι Αγγλοσάξονες το έχουν αυτό, ειδικά στο Στίβο και σε, στην ποδηλασία, σε αθλήματα που τα αγαπάνε και τα γουστάρουν πολύ. Αυτό που κάνανε οι Γάλλοι ήταν ότι είχαν πάρα πολλά αθλήματα και αγωνίσματα εκτός εισιτηρίου, χωρίς εισιτήριο και εκτός σταδίου. Δηλαδή είχαν την ποδηλασία δρόμου η οποία Επένδυσαν πάρα πολύ γιατί είναι το Tour de France ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μετά το, του Ολυμπιακού και το Μουντιάλ το τρίτο μεγαλύτερο γεγονό σε τηλεθέαση και σε ενδιαφέρον. Οπότε είχαν 1,5 εκατομμύριο θεατές στην ποδηλασία δρόμου. Κλείσαν το Παρίσι. Είναι αυτό που καμιά φορά λέμε εδώ στην Αθήνα. Ποάποια μα ταλαιπωρούν. Κάνουν μια φορά το χρόνο. Κλείνουν την Αθήνα για να κάνουν βόλτα με το ποδήλατο. Εκεί κλείσαν όλο το Παρίσι, κυριολεκτικά όλο το Παρίσι για. Ε, δέκα ώρες 1,5 εκατομμύριο θεατές δηλαδή μαγικό έχουν και απίθανο. μεγάλη παράδοση στο ποδήλατο και ναι, επειδή τέρα, μίλησες για τέρα. ποδήλατο να μιλήσω για τα άλλα δύο χαρακτηριστικά σου ε, από τους πρωτοπόρου του δρομικού και ποδηλατικού κινήματος και όπως χαριτολογώντας λέγαμε πριν α, Θεσσαλονίκη, Αθήνα κατέβηκε με ποδήλατο ή πήγε τρέχοντας τι από τα δύο ε, νομίζω ότι το συνδύασα για να μπορώ να τα χρησιμοποιώ και τα δύο ε, εντάξει, το. Ε, κουβάλισε κυριολεκτικά το ποδήλατο ήταν εποχές που μπορούσα να το βάλω και στο τρένο το κατέβασα δηλαδή το ποδήλατο στην Αθήνα μετά πήρα και δεύτερο και τρίτο ήταν εποχές που κυκλοφορούσα και με σπαστό και με στο μετρό πριν ακόμα ε, μπει το ποδήλατο στο μετρό αυτό έγινε το μακρινό 2011 θεσμοθετήθηκε τέλο πάντων ε, εντάξει, το συνεχίζω να κυκλοφορούμε ποδήλατο στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη ως φορές ανεβαίνω. Προσπαθώ δηλαδή να το έχω μέσα στην καθημερινότητά μου, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μέσο που μπορεί να συζητιέται χρόνια ότι είναι η λύση, είναι πρόταση. Άμα πάμε σε μια ευρωπαϊκή πόλη, βλέπουμε παντού ποδήλατο, ποδήλατόδρομους και ε, στην Αθήνα πήγε να γίνει κάτι το, τις εποχές εκεί το 6, 7, 8, 9, 10 πήγε να το αγκαλιάσει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εκείνη την εποχή δεν το έκανε όπως φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να το κάνει ενώ επικοινωνιακά γιατί όλα είναι θέματα επικοινωνία και χάθηκε μ, το momentum και χάθηκε το momentum, χάθηκε ευκαιρία υπήρχε κάποτε και ένα σχέδιο που ε, συνέδε ε, πατούσε πάλι σε παλιές γραμμές σιδηροδρόμου δρόμου και συνέδε το Λαύριο με την Κόρινθο Εξαιρετικό project, ε, τεράστιο, με πολύ λίγε παρεμβάσει. Γιατί οι γραμμέ υπάρχουν εκεί, θαυμένε περισσότερε. Αλλά... Νίκο, μιλάμε αν... για αστική μετακίνηση. Αυτό που κάνουν στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Μιλάνο, στο Λονδίνο. Δηλαδή να παίρνει το ποδήλατο και να το χρησιμοποιεί για την καθημερινότητά σου. Για να βγει, για να πα στη δουλειά σου, για να επιστρέψει από τη δουλειά δύσκολο, σου. Είναι δύσκολο στην Αθήνα, είναι επικίνδυνη πόλη για ποδήλατο. Καθόλου. Διαφωνώ. Δεν είναι, δεν, επικίνδυνη, δεν είναι πόλη. επικίνδυνη πόλη. Mm -hmm. ε, γιατί με τα τόσα εκατομμύρια μηχανάκια που κυκλοφορούν άναρχα, χωρί να. η πλειοψηφία δεν καλύπτει το, τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Άρα. Η, το τα, αυτό το κάνει κόμπο ποδύλα... δεν Καθόλου. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι εξοικειωμένα να πεταχτεί από το πεζοδρόμιο ένα πακετά. Οπότε το να δουν ένα ποδήλατο δεν του κάνει τρομερή εντύπωση ξαφνικά. Ε, αλλά είναι πολύ χαμηλό ο αριθμό, πολύ μικρό ο αριθμό. Εγώ το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι όταν το 10% των φοιτητών είτε στη Θεσσαλονίκη, που το έλεγα παλιότερα, είτε στην Αθήνα, αποφασίσει να κυκλοφορήσει με ποδήλατο, εκεί θα αλλάξει ο χάρτη. Καλά, δεν υπάρχει εθνική πολιτική για το ποδήλατο. Δεν ε... υπάρχει. Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, δήμων, νομίζω και εκεί ακόμη είναι πολύ πίσω. Ναι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι το αγαπούν το ποδήλατο. Οι άνθρωποι οι οποίοι. Γιατί έτυχε να έχουμε την τελευταία 15 ετία δύο πρωθυπουργού, ο Γιώργο Παπανδρέου το μακρινό 2009 έκανε ποδήλατο ο Μονή. Κυριάκος Μητσοτάκης mm. κάνει πολύ ποδήλατο και το αγαπάει Βουνό ε, Βουνό κάνει γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να βγει στην πόλη mm. δεν είμαστε στο Άμστερνταμ, στο Βέλγιο και στην ε, Σκανδιναβία για να κυκλοφορεί με ποδήλατο όπω εκεί η πολιτική ε, εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο ε, να το κάνει εδώ και στο βουνό που το έκανε πάλι τέλο πάντων έχουμε κάποια στερεότυπα που είναι δύσκολο να αλλάξουν και δεν μπορεί να συνηθίσει εύκολα την ο... εικόνα ενό γνωστού επί... διάσημου να κυκλοφορεί με ποδήλατο. Πες μας όμω δύο λόγια γιατί συμμετέχει στο μεγαλύτερο ποδηλατικό γύρο. Αυτό είναι αγωνιστικό. Ο Διεθνή ο... Ποδηλατικός, ο... ποδηλατικός ο... Γύρος Ελλάδα, ποδηλατικό, ναι, ναι. ο οποίο αναβίωσε το 2022, έγινε το 2022, το 2023 και το 2024, θα γίνει το 2025 2 με 6 Απριλίου. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδα είναι καθαρά αγωνιστικός. είναι ένα μικρό tour de France για όσου Αναγνωρίζουν το Tour de France. Έρχονται μεγάλες ομάδες από το εξωτερικό. Βασικά είναι μόνο ομάδες από το εξωτερικό. Και η ελληνική εθνική ομάδα και η εθνική ομάδα της Κύπρου, τη Μισένεκεν. και Ευρωπαϊκές ομάδες? Όχι μόνο, από όλο τον κόσμο. Έχει και από τη Νέα Ζηλανδία, από Πόσο Αμερική. Πόσοι ομάδες συμμετέχουν? 18 και 2 οι εθνικές ομάδες, 20 Αυτέ είναι οι ομάδε 6 αθλητών, πώς. οι οποίοι έχουν κάθε μέρα κάνουν κάποια χιλιόμετρα από 140, 150, μέχρι 180. ξεκινάνε όλοι οι ποδηλάτες 6 επί 20, 120 α πούμε. Ε, και αυτοί οι ποδηλάτες έχουν στόχο να μπορέσει κάποιο από την ομάδα του 6. Υπάρχει πάντα ένα για τον οποίο δουλεύουν όλοι οι υπόλοιποι, να βγει μπροστά και να κερδίσει την κούρσα στα τελευταία μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά. Συλεύουν Υπάρχουν... κούρισει γίνονται. Είναι πέντε μέρες, πέντε ετάπ. Ετάπ λέγεται το καθημερινό διαφορετικέ. Διαφορετικές. Δηλαδή, ας πούμε, να πούμε τα περσινά. Πέρσι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Κατερίνη. Από την Κατερίνη πήγε στην ε, Καρδίτσα. Ε, έχουμε τα που έγινε στην, ε, από τη Λάρισα στα Ιωάννα, mm -hmm. Το οποίο από τα Μετέωρα στα Ιωάννα mm -hmm. Από τη Λάρισα στα Μετέωρα, από τα Μετέωρα στα Ιωάννα. Είναι αρκετά ποιτητικά και φυσικά δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε. Είναι, μιλάμε για υψηλού αγωνιστικού επίπεδου. Έχει ενδιαφέρον γιατί για μας για, τους, για την Ελλάδα, ότι όλο αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά. Το αγοράζουν ω εικόνα 90 κανάλια από 150 χώρε. Άρα αυτή η εικόνα μεταδίδεται και μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη. Άρα έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Είναι μια μορφή. Αθλητικού τουρισμού, η δυνατότητα δηλαδή να γνωρίσει κάποιο την Ελλάδα μέσα από μια αθλητική δραστηριότητα που ουσιαστικά αυτό που κάνει μέσα από τι εικόνε είναι να προβάλλει το φυσικό περιβάλλον που έχει η Ελλάδα. Και οι ποδηλάτε είναι ενθουσιασμένοι γιατί έχει σχετικά καλέ καιρικέ συνθήκε, δεν έχει ούτε ακραίες, ε, ακραίο κρύο που έχει πολλέ φορέ στη Βόρεια Ευρώπη, ούτε πολύ ζέστη. Η ατοπία, έχει νομίζω, πολύ ωραία τοπία που mm. του αρέσουν. Έχει πολύ ανυφοροκατηφόρα που Επίση, του αρέσει, όσο και αν ακούγεται αυτό. Δηλαδή, ε, πέρσι είχε την ανάβαση ε, στην, στο Καρπενήσι, το οποίο στο Βελούχι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι για να φτάσει εκεί ψηλά στο χιονοδρομικό, το οποίο του είχε ξετρελάνει. Δηλαδή, mm -hmm. έχει ενδιαφέρον αυτό. Όταν είσαι με δύο Θεσσαλονίκους, είναι το Μουχαμπέτι που λέμε. <laughs> Μπορεί να μιλάς για ώρες, αλλά σε χρόνους podcast θα πρέπει να κάνεις σειρά. Οπότε, θα κλείσω με το μετρό, ε, μίλησε για συγκίνηση ο Λευθέρης, δεν μίλησε καθόλου ο Κώστας, έτσι δύο σχόλια. Εγώ έγραψα πριν λίγο καιρό στην Αθηνά ένα κείμενο, που είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό, γιατί δεν αντέχω άλλο γρήνιες, μιζέριες. Το βασικό είναι όπως και στο τρέξ που μας αρέσει και τους δυο, Νίκο, <κυρίζει> να κάνει το πρώτο βήμα, να βγεις να πας μπροστά, δηλαδή δεν έχει νόημα να κοιτάμε τι δεν έγινε σωστά. στο παρελθόν πως έγινε, γιατί αυτό σωστά, και το... έγινε, είναι 9,5 χιλιόμετρα 10, Εμεί οι τα 10 χιλιόμετρα να κάνουμε 100. σε 50 λεπτά <laughs> ένας περπατώντας θα κάνει 100 λεπτά το μετρό κάνει 17 Τέλεια. Είναι εξαιρετική η περίπτωση. Θα γίνει κάποια στιγμή η προέκταση μέσα στο 25, τέλο του 25 για να πάει στην Καλαμαριά. Θα πάει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο, θα πάει κάποια στιγμή στον Εύωσμο. Θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Σαφώ θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Η διαστρωμάτωση τη πόλη στο κέντρο είναι 2.500 αιώνε. Σκάβει και βρίσκεις κάθε φορά και κάτι παραπάνω. Λογικό είναι κι αυτό. Η Ευρώπη το έχει λύσει αυτά τα θέματα εδώ και κάποιες περιπτώσει αιώνες, δηλαδή αν θυμηθούμε το Παρίσι και το Λονδίνο που ξεκίνησαν το 19ο αιώνα, έπρεπε να γίνει, έγινε, η πόλη είναι μεγάλη, ξεχνάμε αυτά που ξέραμε στην εποχή που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη, η πόλη είναι μεγάλη πλέον, ο πληθυσμός είναι τεράστιος, 200.000 άνθρωποι εξυπηρετούνται κάθε μέρα, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, θα γίνει και το flyover, αν καθόμαστε να σκεφτούμε προφανώς όλα αυτά είναι δυσάρεστα όταν μέχρι να γίνουν, μετά όμως είναι χαρά. Θυμάμαι τις εποχές που γρινιάζαν για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκη τώρα. Τι δεν το θυμάμαι συζητάμε. Γρινιάζανε ε, πάλι, γινότανε μάχη, πόλεμος. Ε, okay, φωνή, πάντα θα γίνονται σέξουμε. αυτά. Mm. Δεν, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Θα υπάρχει πάντα κόσμος mm. το να μην γίνουν αλλαγέ, το να μην προχωρήσουμε μέσα στην ανθρώπινη φύση. Αλλά Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα είναι ορματιστές, που θα βλέπουν μπροστά. Άρα... Εγώ πανηγυρίζω. <σχελίως> Έχει Τέλει. μετρό η Θεσσαλονίκη. Τέλει. Είναι ένα, μια εξαιρετικό μέσο, περιβαλλοντικά σωστό, εξυπηρετικό για όλους. Τέλεια. Γιούχου. Κώστας. <σχελίως> Εγώ δεν έχω εμπειρία από το μετρό, γιατί δεν έχω ανέβει Θεσσαλονίκη τις τελευταίες εβδομάδες, για να το περπατήσω. Ε, Είχα αντίστοιχα ζήσει το μετρό τη Αθήνα στα Σπάργανα, του μάλιστα και σε, με υπουργού κτλ. Κάτι τεστ drive που είχαν γίνει, ας πούμε, και ήταν και τότε μεγάλη ικανοποίηση. Φαντάζομαι την ίδια νιώσαν και Θεσσαλονίκη σε πάνω, και είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο για μια πόλη. Ε, θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, τέτοιου είδου μεγάλα έργα σε τόπους επόμενος θα μιλήσω λίγο θεωρητικά δηλαδή, το ξέρω, απλώς είδα την ταλαιπώρια της Θεσσαλονίκη όλα τα προηγούμενα χρόνια, ε, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με περισσότερη διαβούλευση ανάμεσα στους εταίρους. Δηλαδή τόσο οι επιχειρήσει, όσο και το, η πολιτεία, όσο και οι πρωτοβουλίες... Και τα πανεπιστήμια, όλοι πρέπει να κάθονται σε ένα τραπέζι και να τα. Δηλαδή, αν τα διαβουλευτήσουν, γι' αυτό λέμε πούμε, σε άλλε χώρε, ίσω είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί ίσω έχουν την κουλτούρα και την προπαίδεια, α πούμε, να καθίσουν να τα συζητήσουν πιο πριν και να έχουν ένα μόντου οπεράντη όταν κάτι τέτοιο ξεκινήσει. Θα συμφωνήσω με τον Ελευθερίο ότι το κομμάτι τη του προσήμου μετράει. 200 χρόνια είμαστε κράτο. Στα 200 χρόνια γίναν καλά πράγματα. Μπορεί να κάναμε δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω. Η Θεσσαλονίκη είναι 100 σωστά. Δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω, αλλά κάναμε ένα βήμα μπροστά... Ωραία. Τέλεια. Ε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Κώστας Κωνσταντινίδης, Λευτέρης Πλακίδας. Με θήτα παρακαλώ. Ε, Λευτέρης Πλακίδας. Γιατί Έτσι. είμαι από Θεσσαλονίκη, ε, Και ζω στην Αθήνα, Αθήνα. Το... <laughs> αγαπώ το, το μαραθώνι. Το, το, το, το, το, το, το έχει ψηλά. Ε, καλή αντάμωση. Να σε καλά Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Pod Puri, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.